<laughs> το προηγούμενο μάθημα είχαμε του χαιρετισμού ε, Καώστο, Καούρε Κοκιάερε, Καούρε Κάνερε και τα συναφή. <χαιρετισμού> και σήμερα έχουμε αποχαιρετισμού, <χαιρετισμού> ευχές, <χαιρετισμού> Θα τα δούμε όλα. Έχει υγεία, το πιο απλό. Έχει γεια. Εμεί <χαιρετισμού> λέμε γεια. Ε, όταν φεύγει, τέλο πάντων, έφτιασε να έχει υγεία. <χαιρετισμού> και έχει. Πλέον σε εμά είναι κάτι απλοποιημένο, έχει γεια λέμε έτσι. Mm. Κόκιασε. Θα... Θα... Θα... Να έσυκα. Να έσικα Να έσει, Να έσικα Να έσικα Και καλέ να χερε, Να έχει καλό τέλος πάντων. Καλό να βρει. Καλέ να χαιρε. Κόκιασε το. Το καλέ, κόκιασε το καλό. Πήγαινε δηλαδή. Έτσι, κόκιασε το καλέ, κόπιασε στο καλό okay. ε, ούρακα τσε κατά καταβόηδιο όρα σου καλή και καλό σου κατεβόδιο τα νευτσί του Χριστού, τσε τα δεσπίνη στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας ο Θεό αδέσπινα να ντυφιάτσι δεν τα λέμε και τα δύο εννοείται ή θα πει ο Θεό να ντυφιάτσι ή θα πεις να ντυφιάτσι δηλαδή ο Θεός η Παναγία να σε φυλάξει, οι Αγίουνε να τη οι Άγιοι να σε φυλάξουν. Έτσι. <laughs> Αυτή είναι η αποχαιρετισμή μας. Είχαμε πει και δύο στο προηγούμενο μάθημα, στο, στο τέλος, με το Μάθε Απότσου που λέει ε, «Το καλά να ζαρετσε γαμπρένα να μόρε, εκεί σου να χιλιάσω η το το θυμόσαστε». Είχαμε πει στο <laughs> τέλος, ναι. Ε, να χιλιάσω υπορείεντη, τσε γαμπρέ να μόλερε εκεί σου. Και αυτό είναι ένας αποχαιρετισμός. Ουρακάτσε ώρα ουρακά, καλή και ευλογημένη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στις ευχές. Είναι εντάξει Ναι. ναι. Λοιπόν, Να τις. να χαρίρε τα ζωή, δι, να χαρίς τη ζωή σου. Να χαρίρε ό,τι εσαι να χαρίς ό,τι αγαπάς. Να χαίρει τον άτσο πόντι, να χαίρεσαι τον άντρα σου, τα γουνέκα τη, τη γυναίκα σου, τα καρζία τα παιδιά σου, το στεφάνιδι, το στεφάνι. Ο Θεό να τη δει ότσι καρδία, ο Θεό να σου δώσει ό,τι αγαπάει η καρδιά σου. Να χαιρεκά ψούχα, να έχει καλή ψυχή, όταν κάποιο παρακαλεί γέροντα, παρακαλεί ένα μπαπού, κάτι να του κάνει μια εξυπηρέτηση, δεν ξέρω, μπορεί να θέλει κάποιο κορίτσι και να μπει ενδιάμεσος τέλος πάντων, να πάει για το να κάνει το προξενιό. Και του εύχεται επομένως να έχει καλή ψυχή. Και πάμε στις ευχές σε επιχειρήσεις. Ο Θεός να συφέζει δεκα, ο Θεός να τα φύγει δεξιά, ο Θεός να σε καλέ, ο Θεός να το βγάλει σε καλό, ο Θεός να βάλει τα χέραση, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλέ χερικό, καλό χερικό. Ε, καλή τύχη σημαίνει αυτό το καλό χερικό. Δεν είναι μόνο ο, ο, όπως είναι κάποιος που βάζει χέρι σε κάτι. Παράδειγμα μπορεί να είναι όταν σπέρνουν. Όταν σπέρνουν έτσι, και λένε καλό χερικό. Εκεί έχει ε, κυριολεκτική σημασία. Μεταφορικά το, το χερικό σημαίνει καλή τύχη. Καλό, καλή μοίρα τέλος πάντων, καλή τύχη. Ε, Αυτά, Ωραία. αυτά είναι απλές προτάσεις της σημαντικής ομάδας. Είναι πολύ σημαντικές ε, βέβαια, προτάσεις. βέβαια, βέβαια. Απλές καθημερινέ αθημερινές προτάσεις βέβαια. Ναι. Ε, και πάνω, δεν έχω βάλει λεξιλόγιο γιατί θεωρώ ότι λίγο πολύ είστε καλυμμένοι, κάποια πράγματα τα φύγει δει, ε, δεν φύγει. έχει ιδιαίτερα άγνωστες λέξεις και φόσον έχετε δίπλα τη μετάφραση δεν έχω βάλει λεξιλόγιο. Έτσι; Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα ρήμα του οποίου ε, είδαμε στο προηγούμενο μάθημα στο Ρίζου παρίου εγώ έρχομαι, ότι το ρηματικό επίθετο σχηματίζει τον παρακείμενο Θυμόσαστε σας το εζούένι φερτέ εγώ είμαι φερμένος, είναι ο παρακείμενος του του εζούένι παρίου του εγώ έρχομαι και ζου αίμα φερτέ, εγώ ήμουν φερμένος, υπερσυντέλικος. Αυτό το ρήμα λοιπόν είναι το φερίκου, που σημαίνει φέρνο, αόριστο έχει ενέγκα, όσοι ξέρουν αρχαία ελληνικά είναι φεροίνεγκον στα ελληνικά, έτσι. Και φερτέ, το ρηματικό μας επίθετο. Θα δούμε λοιπόν και αυτό πώς τους τύπους του όλους, εναιστώτα, παρατατικό όλα και θα δούμε και προτάσεις αντίστοιχες για να μπορέσετε να ε, να κάνετε την πρακτική σας. Είναι σημαντικό ρήμα γιατί έχουμε πάρα πολλά στην τσακωνική με αυτή, με αυτή την κατάληξη. Μαθαίνοντας αυτές τις καταλήξεις μετά είναι πολύ εύκολο να κάνετε οποιοδήποτε ρήμα βρεθεί μπροστά σας. Έτσι, με αυτέ τις καταλήξεις. Δηλαδή με την κατάληξη κου. Mm -hmm. Λοιπόν, έζου φερίκου, εγώ φέρνω, εκεί εσύ φερίκου, έντενι ενι φερίκου, έντενι ενι Αυτή, αυτό, αυτή, αυτό φέρνει, έτσι. Ενι εμε φερίκουντε, εμεί φέρνουμε, εμού ετρίκουντε, εσεί φέρνετε, έντεοι είναι αυτοί φέρνουν, έντεοι είναι Αυτές φέρνουν και έντα είναι οι αυτά φέρνουν. <laughs> Κατά κάποιο τρόπο εύκολο πιστεύω ότι πλέον έχετε εξοικειωθεί και με τα και με βοηθητικά ρήματα. με είσαι, είναι έτσι. Και με τις προσωπικές αντωνυμίες, εγώ, εσύ, αυτός, αυτοί, αυτές, αυτά. είναι εντύπωση ότι είσαστε λίγο πολύ εξοικειωμένοι πλέον. Είσαστε ή είναι δική μου ναι. αντίθεση. Ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Παρατατικός. Εζού έμα φερίκου, εκιού έσα φερίκου, έντενι έκι φερίκου, έντανι έκικα, έγινι έκι φερίκουντα. Ενή έμαοι φερίκουντε, εμείς φέρναμε δηλαδή, έτσι. Πολλές φορές στο παρελθόν. Εμού έθαει, φερίκουντε, εσείς φέρνατε, Έντεει. Ίγκι φερίκουνται, αυτοί έφερναν, ένταοι ίγκι, φερίκουν, ίγκι φερίκουνται, αυτά έφερναν. Και πάμε τώρα στον αόριστο που μας διλέβει κατά κάποιον τρόπο, έχει δικό του τύπο. Είναι ενέγκα, ενέντζερε, ενέντζε, ενέγκαμε, ενέγκατε, ενέγκαοι. Έφερα, φέρες, έφερε, φέραμε, φέρατε. Στρατιγούλα μας ακούς. Ναι, ναι, σας ακούω, χιλιάσυγμα για την καθυστέρηση. Καλό το yeah. καλό, κυράζουν τα. καλό είναι καλώς, είναι, καλώς είναι, δεν πειράζει. <laughs> λοιπόν, είμαστε στο φίλο και στρατηγούλα. Ωραία. Ωραίο <laughs> λοιπόν, είναι το ρήμα Φερίκου. Φερίκου, στα τζακονικα, στην τζακονική ε και έχει αόριστο ενέγκα. Έφερα ενέντζερε, ενε ενέγκαμε, ενέγκατε, ενέγκαοι. Τώρα πάμε μέλλον στιγμιαίος απλός γιατί μοιάζει πάρα πολύ με την ελληνική, θα φέρου θα φερερε, θα φέρει, θα φέρομε, θα φέρετε, θα φέρωοι. Έτσι. Mm. Θα φέρω θα φέρεις, θα φέρει, θα φέρουμε, θα, φέρουμε, θα φέρετε, θα φέρουν βλέπετε ότι το τρίτο πρόσωπο παράδειγμα του ενικού και το δεύτερο το β πρόσωπο του πληθυντικού δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Mm. λοιπόν και ο μέλλον διαρκής ο μέλλον διαρκής εδώ λίγο η... θα φερίκου θα φε θα φερίτσερε θα φέρνεις θα φερίξει, θα φέρνι θα φερίκομε θα φέρνομε θα φερίτσετε θα φέρνετε Αφαιρείκοοι θα φέρνουν. Και όπως έχω πει, του τύπους του μέλλοντα διαρκεία τους δανείζεται. Αν μπορώ να πω υποτακτική εναιστώτα, δηλαδή αν θέλουμε να, να φέρνω, θα πούμε να φερίκου, να φέρνει να φερίτσερε, να φέρνει να φερίτσι, να φέρνομε, να φερίκομαι. Να φέρνετε, να φερίτσετε να φέρνουν να φερεί Και του τύπους του στιγμιαίου έχουμε την υποτακτική αωρίστου. Να φέρουν, να φέρρε να φέρει, να φέρομαι να φέρετε να φέροι. Να φέρω, να φέρεις, να φέρει, να φέρουμε, να φέρετε, να φέρουν. Η υποτακτική του και ο μέλλον ο στιγμιαίος είναι πιο εύκολη γιατί είναι τύποι που μας είναι οικοί οι τύποι. Μας θυμίζουν, έχουν πολύ σχέση με τη νέα ελληνική. Εκείνο που μας δυσκολεύει είναι υποτακτική είναι στο... και ο μέλλον διαρκείες. Αλλά με διάβασμα, όπως όλα τα πράγματα και με επανάληψη, πάμε να δούμε προστακτική τακτική ενεστότα. φέρνε, ανεφερίτσι, ας φέρνει, φερίτσετε, φέρνετε, ανεφερικοί, φέρνουν. «Προστακτική Αορίστου φέρε, ανεφέρει, ασφέρει, φέρετε, ανεφέρω ή ας φέρουν». Η υποτακτική υποτακτικη και η υποτακτική είπαμε αναφε... έχει διάρκεια. Αναφέρεται σε κάτι που γίνεται εξακολουθητικά. Ενώ η υποτακτική Ενεστώτα και η, προ... προστακτική... η υποτακτική συγνώμη Αορίστου και η προστακτική Αορίστου αναφέρεται σε κάτι στιγμιαίο. Και τέλος, να δούμε τον παραγείμενο, τον ενεργητικό. Ένι έχου φερτέ. Θα σα το λέω ένα-ένα, τα έχω βάλει συνοπτικά. Ένι έχω φερτέ σημαίνει έχω φέρει. Εσύ έχω φερτέ, έχει φέρει. Ένι έχουν τα. Φερ... Έχουν φερτέ, έχεις φέρει. Τρίτο πρόσωπο. Εάν αναφερόμαστε σε μία, αν μιλάει μία γυναίκα. Ένι έχα φερτέ, έχω φέρει. Έσει έχαφερτέ φερτέ, έχει φέρει. Ένι έχα φερτέ, έχει φέρει. Και αν αντίστοιχα πρόκειται για ουδέτερο, έμι έχουν τα φερτέ, εσύ έχουν τα φερτέ, ενι έχουν τα φερτέ. Έτσι. Ο πληθυντικό πάλι, έμε έχουν φερτέ, έχουμε φέρει. Έφε, έφερτε, έχετε φέρει. Είνι έχουν φερτέ, έχουν φέρει» το αντίστοιχο. Έχω γράψει και τα τρία γέννη του, της μετοχής μας, φερτέ, φερτά, φερτέ, γιατί αν θυμόσαστε πολλές φορές στον, στη σύνταξη με το παρακείμενο ή με τον υπερικό, ακολουθεί την τη, τη, τη πτώση τέλος πάντων του αντικειμένου. Εάν το αντικείμενό μας είναι μία γυναίκα, θα πούμε ένι έχω, έχω φερτά τα μαρούα να νιώραρε. Έχω φέρει τη Μαρία, να τη δει. Ένι έχω φερτά τα μαρούα, να νιώραρε. Έχω φέρει τη Μαρία, να, να τη δει. Ένι να να ε, έχω φερτέ το καμπζί, έχω φέρει το παιδί, να νιώραρε, να το δεις» Και ο προσωπικός μας ε, έμα έχουν φερτέ, είχα φέρει, έσα έχουν φερτέ, είχες φέρει, έκι έχουν φερτέ, είχε φέρει και ούτω το καθεξής το ίδιο στο πληθυντικό έμα ή έχουν δε φερτέ, έ ή έχουν δε φερτέ, έχουν. έχουνε, είχαμε, είχατε φέρει και πάλι το ίδιο αν πρόκειται και μια γυναίκα, θα πει έμα έχα. Φερτέ, έσα έχα, έκυ έχα φερτέ. Ο πληθυντικός δεν αλλάζει, έμα οι έχονται και οι γυναίκες. Και αν πρόκειται για ουδέτερο, ναι. έμα φερτέ, έσα έχουν φερτέ, έκυ έχουν φερτέ. Είναι λίγο έτσι... Έχουν μια δυσκολία γιατί είναι τύποι που δεν μας είναι τελείως άγνωστοι, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα αρχαία ελληνικά που ξέρουμε, όπως τα ξέρουμε, ούτε με τα νέα ελληνικά, σαφώς. Mm. Αλλά εντάξει, δεν είπαμε ότι αύριο το πρωί πρέπει να ξέρετε απ' έξω, mm. θα δώσετε εξετάσεις, αλλά mm. χρειάζεται και αυτά να τα μάθημα. Θα βάλουμε τη διαγώνισμα. Α, έτσι, έ, καλά, θα βάλουμε εύκολα πράγματα ο βάλα. Αφού άλλο διαγώνισμα και του βάλω κατευθείαν υπερσυντέλικο και παρακείμενο θα τους χάσουμε από. Από μαθηκα. Κάπω έτσι λοιπόν. Θα έχουμε απόλυτα, λοιπόν, παιδάκια. Πάμε να δούμε λίγο έτσι τις λέξεις, να τα δούμε στην πράξη τέλος πάντων όλα αυτά που, που είδαμε στη θεωρία. Είναι πιο ευχάριστο. Ε, λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν. Σας βάλω και σας λίγο να διαβάσετε, να πάρω και εγώ μια ανάσα. Άντι, για διαβάσέ μα την πρώτη πράξη. Ναι. Ε, αχαμπερούσα... Είναι ένα κλαίτη που είναι η Φερίκουντα, χαμπέρκια ταντσέα, mm -hmm. αναμουράρε, τα θα μόλι. Τέλεια. Ωραία. Για διάβασέ μας και τι σημαίνει. Η χαμπερούσα είναι ένα πεταλουδάκι που θέλει να μπάνετε στο σπίτι. Άμα το δει, Άμα το Άμα το δείς, κάποιος θα έρθει. Εννοείται, νοσοφερή δήσεις. Πάνε... Είναι κληθές είναι... αυτό όντως. Είναι ένα πεταλουδάκι. Ναι. Ένα γκρι έτσι κάπως όλες οι πεταλούδες έχουνε σαν βελούδο πάνω στα, στα φτερά τους, είναι όντως ένα πεταλουδάκι γκρι. Καλοκαίρι τρέχει πάνω στα φώτα εννοείται βέβαια, αλλά εντάξει το, είχαν έτσι. Έτσι το έχω μάθει από τη γιαγιά μου και έτσι το μέρω. Είναι ένα πεταλουδάκι που φέρνει μαντάτα στο σπίτι και γι' αυτό το λένε ρούσα. Mm. Λοιπόν, λένε, γεια ένα στο δεύτερο. <σχεύγε> Όσα, όσα ενι φερίκα αούρα, ό, όνι φερίκου, φερίκου είναι Πολύ ωραία. <συγνώ> όσα διαφέρε μας και τι λέει, τι σημαίνει. Ε, όσα φέρνει ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνο. Ωραία. <συγνώ> Συμφωνείτε. Αυτό ωραία. το λένε στην ελληνική, νομίζω Βέμερα. πανελλαδικά, πανελλαδικά πρέπει <σο> να, να λέγεται. <σομί> ε, Γιώργη άλλο <σομίως> να μου το τσίτε. Ε, τα χελιδόνια είναι η φερή κούντα την άνοιξη. Τα χελιδόνια φέρνουν την άνοιξη. Ωραία. Ε, στα τηγούλα. <σομίως> ε, οι λαγού δείχνουν οι... κακοτυχία αν στα σταυρού, σταυρούερε τανκορία. Δηλαδή mm. η, η λαγοί φέρνουν γλουσσιά αν τους συναντήσει στον δρόμο. Ναι, αντίθετα η πέρδικα και το φίδι φέρνει καλοτυχία. Α, α, αν, δείξεις, α, φίδι. <laughs> αν συναντήσεις <laughs> πέρδικα ή φίδι είναι καλοτυχία. Ωραία. Mm. Ε, εν τω μεταξύ, okay. ε, από τις προλήψεις εδώ, ισχύει και... Η, ισχύει και σε μέρη της Ελλάδας το σπίτι το φίδι που θα βρεις μέσα στο σπίτι δεν το σκοτώνεις το φίδι που θα βρεις μέσα στο σπίτι δεν το σκοτώνεις είναι ο οικουρός Όφις ο αγαθός δαιμόν των αρχαίων Ελλήνων και εμένα η πρώην γιαγιά μου είχε βαθμό αξία που δεν ξέρω τι γιατί σκόρνει όλα τα φίδια που βρίσκονται στην αγκούρα και τις είχαμε Πό. όλα τα ναι όντως αν έχεις και μικρά παιδιά είναι άλλες εποχές τότε ναι. και είναι και πολύ <σφίλια> κρύο πράγμα βρε παιδί μου αυτό το, το, το, το φίδι δεν ξέρω τι, τι γνώμη έχει ο Γιώργος που είναι ο άντρας της παρέας εδώ αλλά Τι <σφίλια> <σφίλια> είναι <ένα σφίλια> τώρα αυτό δεν είναι είναι ένα κρύο πράγμα δεν το συζητώ λοιπόν για πες μας το πέμπτο για μέρικαλ τα αρκιόνι είναι περίπου καρουτσερία για δύο βδημάδες το σούρτο Τα σιωνίδες μέρες φέρνουν καλοκαιρία, δύο βδημάδες μέσα στο χειμώνα. Πολύ ωραία. Τα είπα καλά. Ναι. Να το αισθήνει. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα φέτος μέρες περιμένουμε και μία. Ναι, ναι, ναι. Φέτος δεν ξέρω πολύ ή όχι. Δεν έχουν. Λογικά, τελείωσε μια χθες έκανε ας πούμε εδώ Ναι, ωραία. Λοιπόν, παιδάκια και μικρά, καλα. να γράψετε ό,τι ένει λείπουντα. Να γράψετε ότι λείπει. Περίμενα λέει να φέρεις τα πράγματα, αλλά δεν τα έφερες. Υποτακτική αορίστου που είναι να φέρου έχουμε δεύτερο ενικό και ΑΟΡΙΣΤΟΣ που είναι ενέγκα το πρώτο πρόσωπο και θέλουμε βήτα πρόσωπο, έτσι, ενικό. <tasti> Θέλετε πω εγώ το πρώτο, λοιπόν, <tasti> Έμα <tasti> mm? <tasti> ε, ε, αντεχουμένα να μη φέρερε, το ενικό πρόσωπο, έτσι τα πράγματα, αλλά ως ενέγτζερε, δεν τα έφερες. Είπαμε είναι ενέγκα, ενέγτζερε, ενέγκα, ενέγκα με ενέγκα τε Είμαι ε, ε, αντεχουμένα λοιπόν να μην φέρετε τα πράγματα, αλλά ως έτζερε. Α. Λοιπόν, εντάξει. Mm -hmm. Mm -hmm. Βάλω το Γιώργο τώρα. Θα... Mm. Για πέση. Για Λενά μου. Βλέπετε πώ θα μου φέρε το παιδί, αλλά δεν το φέρε. Mm. Εκπέρατε Έχω... και... Θα μην φέρε, φέτζερε. Φέρετε. Mm. Είναι βίτα, φέρε. βλέπεις φε... βίτα, πιθανό πρόσωπο. Πέκατε. ε το καβζή αλλά ο είναι β πληθυνμε β είναι β ενικό,ンスターμε β πληθυντικό. Είναι ην εν εν εν εντζ. Λέγγαμε εν το καβζή, επέκατε πιθαμιφέρετε είναι β πληθυντικό, έτσι; Το καφί, είπατε πως θα μου φέρετε το παιδί, αλλά όνεικατε, αλλά όνια νέγκατε, δεν το φέρατε. Κάνει παράπονα, ένα παππούζο μια γιαγιάκα, και λέω, είπατε, θα μου φέρετε το παιδί, δεν Εναι. φέρετε. ε; του πήγα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, να έρχεσαι, να μου φέρνει κανένα νέο. Έχουμε υποτακτική ενστότα. Είναι, είναι να φερίκου, Φάχε. να φερσερε. Μπράβο, να παρίσου να με φερίτσερε κανένα χαμπέρι. Να παρίσου να μην φερίτσερε κανένα χαμπέρι, να άρχισε να μου φέρνει κανένα νέο. Ποιο να μα φέρνει προμήθειε εδώ στην Ελλάδα, Τι να, Μαζί Φερίτσι, κάποιο το είπε, η Σάντι. Ναι. Ποίαινα να Συμβούλου. μου φερίτσι, κουμπάνια, ο γη ήταν Ερηνία. Ποιο να μάρει προμήθειες εδώ στην Ερηνιά, Φραντιγούλα, να σε. Ναι. να αναλάβει το ναι. λόγο. Ναι, ορίστε. Ε, λοιπόν, εγώ θα φέρω το νερό και η Ελένη θα φέρει τα ρούχα. Πολύ ωραία. Εσύ, ε, θα περίχθω ε, ε, σε Άννη θα δει ένα βράμα προσωπικό ε θα ferìci oh, ε θα ο ferìci ferìci ή ferìci είναι και είναι έτσι όχι συνώνυμα; είναι μάλλον δύο ορθογραφικοί τύποι αν μπορώ να πω με την ίδια σημασία mm -hmm. έτσι mm. και είδα. Απλά στο δεύτερο έχει φύγει ε το φανώς. Τη... Mm -hmm. από βιασύνη ξέρω Πάντω είναι και οι δύο ίδιοι ίδια ίδιας την ίδια ίδιας mm. ε, στον ενικό είναι το είδε το είδε. εύψιλον ιότα mm. ε, ε, ε, ε, με διαλυτικά από πάνω ε, δελτα <laughs> Ε. που σημαίνει το είδος κυριολεκτικά σημαίνει το ρούχο σημαίνει και το σκέος το σκέος Δηλαδή μπορεί κάποιος ότι όνι ήδε να ζάω να φέρω το ήδη. Δεν έχω σκεύος να πάω να φέρω το νερό. Έτσι. Το ήδε. Δημώ. Έζω θα μεθαφερίκου το ήδη και η θα φρίξει τα Σάντι, εσεί Εσείς θα φέρντε τις πέτρες και τα παιδιά θα φέρουν τα παιδιά. Ε, θα ε, μου θα φερίσετε του πέτσουνε; και τα καμπζία, Θα τα καμπζιά; Θα φερίκοι τα καϊδία; Τα mm. καϊδία. Mm. ωραία. Ε, λοιπόν. Πολύ ωραία. Μου θα φερίσετε του πέτσουνε; Θα τα καμπζιά; Θα φερίκοι τα καϊδία; Μου ρωτάω τώρα σκεφτόμουν, ε, η φράση. Ένι για τα καηδία, είναι για τα κλαριά, ή σημαίνει για κάποιον που είναι τόσο άχρηστος που είναι να τον βάλουμε στην πυρά. <laughs> θα τον βάλουμε στην πυρά, να τον πετάξουμε ρε παιδί μου στα <laughs> καϊδεία. Έντενι... Ναι, όνει σου, δεν κόβει το μυαλό του, δεν... Ένι για τα καηδία, είναι για τα καριά. Άδι πέτα τον στη φωτιά, πώ το λένε ρε παιδί μου. Λοιπόν, ωραία, διατάσουρ ένι, διατάζω. Για διάβασα, Μαδρίο Γιώργο. Σβάει να μου, Γιώργη. Μη φερίτσε ρέντενι τον άνθρωπο, τα τσέα ούνε ρισκουμένα με τα σούκαση. Τα τα χι, χιούκαση, τα χιούκαση. Ε, χιούκαση. Τα Λέντε. Λέντε. Λέντε. Μη μου φέρνει αυτόν <σοβει> τον άνθρωπο στο σπίτι, δεν μου αρέσει η φάτσα του. Τα μούτρα του. Ναι, το, το λέμε, οπότε λέω, θα το γράψω. Δεν νομίζω ότι θα με παρεξηγήσει κανένα. Ε, Ελένη. Για διάβασα. Ναι. Ε, Φερίτσετε γλύματ Ήιο μη κατσίτετε κατσίτε, Κασίτετε Α, κατσίτετε κατσίτε, ναι. mm -hmm. Λοιπόν, φέρνετε γρήγορα το νερό μη καθόσαστε Έτσι, φέρνετε γρήγορα νερό μη καθώσαστε Φερίτσετε γρήγορα μη ναι, ναι, ναι. καθώσαστε ναι. στραβούλα Ε, ωραία Ωραία Λοιπόν, ναι. στέρεμι όγι τον κουγέλε ο ΓΙ. Ε, του... Ο ΓΙ, <συγλώνα> <συγλώνα> εδώ, δηλαδή, τον κούβελε του ζυμωμάτου. Του ζυμωμάτου. Mm, ναι. Του ζυμωμάτου. Ε, Γη, του εδώ, τη σκάφη του ζυμώματο. Ωραία, αφαίρεμε ο ΓΙ τον κούβελε του ζυμωμάτου, εδώ, τη σκάφη του Ο ΓΙ μπορούμε να το ακούσουμε και όρεγη, όρεγη, εδώ, και όργη. Και όργη, όργη, Ο γι Είναι και εις... Ορθογραφική τύπη τη ίδια λέξη. Λοιπόν, ε, ε, Σάντι. Ε, ότε νιούντε βρεσατέρε. Βρεσατέρε. Βρεσατέρε, φέρτε με βρε το γκούβελε του ξύσιμάτου» Ωραία. Δεν ακούτε τα κορίτσια, φέρτε με το σκάφη του πλησίματος» Ότε νιούντε βρεσατέρε, φέρτε με το γκούβελε του ξύσιμάτου» Ωραία. Πολύ ωραία. Έλα, ε, Γιώργο. Ε, Αν είναι χαρεί αμάδιγκη το καβούρτιστηρι, Ας μου φέρει ή να μου φέρει το εμάνα σου τα σούγα. Τα σούγα, τι είναι σούγα. Έλατε, έχω κάνει, πρόσε, το κοίταγα καλά καλά, έχω γράψει στην τζακόνη και την πρόταση την ελληνική λέξη. Το τζακόνη μη καταλάβαινα πάρα πολύ Έχω γράψει στην τζακόνη και την πρόταση την ελληνική και τα αντίθετο λοιπόν. Αν εμφύρει ή μπορεί να φύγει και το ναι, βλέπετε στου τύπου, στη γραμματική θα το έχω βάλει μέσα σε παρένθεση. Αν εμφύρει η αδεριαμάτιδη το καβρουντιστήρι, τα σούγα. Συγγνώμη, πάλι το ίδιο έκανα. Τα σούγα, λοιπόν. Ε, Α μου φέρει τώρα η μάνα σου το καβρουντιστήρι. Το καβρουντιστήρι, έχετε υπόψη σα πώ καβρντίζανε τον καφέ. Έχετε δει καβρουντιστήρι yeah. του καφέ. Είναι μια σούβλα, τέλο πάντων. Είναι μια σούβλα. που στη μέση έχει ένα στρογγυλό κουβούκλιο. Με ένα πορτάκι βέβαια, από εκεί, μέσα, εκεί μέσα βάζανε τον καφέ. Ε, είχε το τζάκι τους μια τρυπίτσα, οπότε το, το ακουμπάγανε στην τρυπίτσα και γυρίζανε. Πώς σου βλίζεις το αρνί, ξερω ξέρω εγώ. Σου, γυρίζανε γύρω-γύρω-γύρω το καβουρτιστήρι και καβουρτιζόταν ο καφές. Ανοίγανε λίγο από το πορτάκι να δουνε σε τι στάδιο είναι, σε τι βαθμό έχει καβουρτιστεί. Και όταν ήταν το βγάζανε. Ε, και, ή το μπουχίζανε με κόκκινο κρασί. Ή το, το ραντίζανε, ή το ραντίζανε λίγο μαχάρι για να πάρει άρωμα, και μετά το βάζανε στο μήλο του καφέ και το αλέθανε για να κάνουν καφέ να πιούνε. Ε, τι άλλο κάνανε, Α, ε, μέσα το, μαζί με τον καφέ βάζανε μοκα, μοσχοκάρι το λέω. Μοσχοκάρι, ε, γαρίφαλο. τον γαρίφαλο και τον αρωματίζανε. Αυτά λοιπόν για τη σούγα που σημαίνει καβουρντιστήρι. Λοιπόν. Και το τελευταίο λέει «Α, μη φέρω το καυζί να σου, Α μου το παιδί να το ξεματιάσω». Καταλάβατε. Mm. Μεταφορή, έτσι, εννοείται. Mm. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Mm, ωραία. Ah, Τσες έχουν μου φερτέ. Τι μας έχεις φέρει. Για διάβασέ μας, Βεσάντη. Τι έχουν τη φερτέ ο τι σου έχει φέρει ο νονός, ο γιατί είναι μαζί. μενέζει ένα ζευγάζι τσέμπα, ο νονός μου έφερε μια ζευγάρι παπούτσια. Πολύ ωραία. Κυρία Ελένη, για πες μας τι σας έφερε η νονά. Κιέχαν τη φερτέ ανονά, τι σου έχει φέρει τι σου είχε φέρει ε, τι σου είχε φέρει, συνόδηλα, η νονά... Δεν πειράζει. Α, νονα, με... Ε, η με έχει φέρει ένα τέλι. Η νονά... μου έχει φέρει ένα κουλουράκι. Γιατί προφανώς σκοντάφτε. Το ξέρετε. <laughs> <laughs> Άμα σκόνταυτε το παιδί, λένε πρέπει η νονά να του φτιάξει ένα κουλούρι. Άρα. Έχετε δει εσεί ένα παιδάκι, μωρό, που ξεκινάει να περπατάει <laughs> οντάφτη. Ναι. <laughs> <laughs> Αυτό ήταν μια καλή δικαιολογία να βάλω την κουμπάρα μου να ζυμώσει. Τις θα το κάνω, θα τη λέω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Ε... Έλα, Γιώργο, είναι η σύρρο. Ε, Τσίεσέ, τα φερτέκα μαζί μου. Τι σφαίρε, καμάρι μου. Μά μου, ενέγκαντι, μαμού. δύο αχραούνια προφαντά. Για yeah. σου έφερα δύο αχλαδάκια φρέσκα. Mm -hmm. όχι, μαμού, μαμού. Ah, μαμού, είναι μαμού, είναι η γιαγιά, mm -hmm. μαμού. Ενέγκαντι, σου έφερα δύο αχραούνια προφαντά. Δύο αχλαδάκια φρέσκα έτσι Από το προφαντό προφανθής, αυτός που φαίνεται πρώτος. Προφαντός είναι. Ε? Δηλαδή ich, bueno. o o, <lumière những cells> όχι, όχι, όχι. όχι. Okay. Ο προφαντό okay. είναι ο προφανθής, αυτός που φάνηκε πρώτος. Ο πρόημος, S Kas έτσι, άρα είναι τα, τα πρώτα πρώτα χλαδάκια φώτατα okay. της εποχής. Έλα mm. στρατηγούλα. Η το καμάς yeah. είναι αυτό που το τον είναι το γυναικείο που λέμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, επειδή μιλάει είναι μια γιαγιά που τη λέει την πρόταση αυτή, έτσι. Στα, ναι, ναι, ναι. Δες ναι. ναι. απαντά η μαμού, γιαγιά σου έφερα. Ναι, ναι, ναι. Mm. Ωραία. Ε Τι έχουντε φερθέ τον αγορά, πεζάτε, Πε... τάν Πε... αγορά, τάν αγορά, πεζάτσερε, πεζάτσερε. Ναι. Ε, τι έχουν παίρνει αγορά που πήγες. Ε, Ενέκαλοι πασούλια, πασούλια τσεντουμάτια από τον Άγη Βασίλη. Mm -hmm. ε, Έφεραν φασόλια και ντομάτιες από τον Άγη Βασίλη. Ναι, πολύ σύνηθες τα παλιά χρόνια, έτσι. Εγώ, να σας πω, επειδή το σπίτι στο Λενίδιο είναι στην αγορά σχεδόν, και βρήκα mm -hmm. δηλαδή, πολλές φορές άκουγα τον κύριο που παίρνει μήλα Μίλα καλά, μιλάω ωραία, όταν ήμουν μικρή λοιπόν, ακούω ότι έστω να και να λέει «Μίλα καλά, μίλα ωραία», νόμιζα ότι κάποιον βρήκε α πούμε. Όχι, όχι, αλλάξει και λέει «Μίλα είναι στο τέλο. Αλλά ήταν πολύ αστείο όταν ήμουν μικρή. Άλιστα, ωραία. Επειδή είχαμε γράφια και μίλα, γράφια και και ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω <laughs> <laughs> κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα πούμε δημόσιως αυτά. Α, οπότε καλύτερα γορεύεται, λέει ο Γιάννης, απαγορεύεται. Γιατί! Θέλει ε, <laughs> και να το κόψει ο Γιάννης μετά, αν δεν πειράζει. <laughs> Αυτή η δουλειά θα κάνω. <laughs> ε, αφού είδω σε εντολή το μεγάλο αφεντικό, λοιπόν δεν το λέω ε, ε, ε, Όταν ε, βρεθούμε ε. από κοντά, όταν βρεθούμε από κοντά. <laughs> ε, ποιος είναι η Σάντι; Σάντη. Τι ε, ήδη έχουν έφερτε τα καμψί από τα θάσα, Κουσέλια. Mm. Τι έχουν φέρει τα παιδιά από τη θάλασσα, έφεραν κουσέλια. Κουσέλια. Είναι σαν να. δεν είναι ακριβώ χ, αλλά πολύ ηλικιωμένοι ah. που έτσι έχουν πιο βαριά προφορά, ακούγεται σαν χ. Mm. Όχι καθαρό, καθαρό. Ενέγκα ή κουσέλια. Ε, θυμάμαι έναν παπππού, τον έκανε ο Παπακουχέα, ο mm. γιατί. Ε, είχε βρει έναν τρόπο για να τους φωνάζει να έρχονται στην εκκλησία, έβγαινε με ένα cool. με τέλο πάντων, ο Κούχελε που είναι ο Κούχελε, έτσι τον έλεγε η Κοχήλα, τέλος πάντων και τον είχαν βγάλει παρατσούπουλοι ο παπακουχέας λοιπόν ε, η κυρία Ελένη έχει σειρά, σας ακούμε Τσίγγαιοι τσίγγαιοι τσίγγαιοι έχουν δεθέχτε οι κουμπάροι τι χανεφέρει η κουμπάρι. Η κουμπάρι, η το πω τώρα. Η καλά το λέτε, η γκυάι, η γκυάι, η γκυάι, η γκυάι, η ένα η κρασί... Τσάι... Τσέ... Σώκοτα είναι, ναι. Οι κουμπάρι είχαν φέρει ένα γαλόνι κρασί και τι μπεκάτσε. Μάλιστα. Και γιατί έτσι για την ευρεία μας μόρφωση, στον ελλαδικό χώρο η μπεκάτσα απαντάται και με τις ονομασίες Ασκαλόπας στην Κρήτη, Ξυλόκοτα, Ορνηθοσκλίδα, Σκαλόρνιν άνδρο, Σουλτάνα στι αδέστιε, Τσαπόρνηθα στην Κύπρο και Αγιοκεφαλή. Ορίστε. Είδατε τι ωραία πράγματα σας. Δεν <συλί> <Να>, έχετε παράπονο. Έχετε. Λοιπόν, Αυτά. Okay. Και μάθε από μάθε απ' έξω. <συλί> αφού μιλήσαμε για εφιά από χαιρετισμούς. Να ανταξιούει ο Θεόρκο μη να πήρε προκοκί, να ράρε ασή. Να ανταξιούει ο Θεόρκο μη να πήρε προκοκί, να ράρε ασή. Να σε αξιώσει ο Θεός όρκε μου. Καμάρι μου, χρυσό μου, ψυχή μου, να κάνεις προκοπή, να δεις προκοπή. Ωραία. Ωραία. Mm -hmm. mm. mm. Αυτά. Mm -hmm. Δεν είχαμε mm -hmm. πολλές ασκήσεις, γιατί είναι αφήσει να τα μέσα 5-10 λεπτά που λέω μια θεωρία μετά ακριβθία να μπούμε στη... mm. στην πράξη. Γι' αυτό έκανα περισσότερο έτοιμες προτάσεις, εκτός από εκείνη τη μία που την ασκησούλα... Για να τα δείτε στην πράξη και να μπορέσετε σιγά σιγά στο χρόνο που διαθέτεται mm. καθένα όταν τα διαβάζετε, να δείτε και πώς λειτουργεί μέσα σε μία πρόταση ο Περσιντέλικος, ο παρακείμενο και όλα τα υπόλοιπα. Mm. Αυτά. Mm. Για να mm. πείτε mm. μου mm. τώρα mm. τις απορίες σας, mm. Μάθατε... Κάτι mm. ε, ξανόρθω να το ρωτήσω. Ε, το ρηματικό μυθιστό τι ακριβώ είναι. Mm, θα πρότεινα στην στρατηγούργηση να ξε, με ξεκουράσει κιόλα. Mm. Γιατί mm. είναι mm. και ε, του των το γνώσεών mm. τη τέλο πάντων, του αντικειμένου τη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέδη. Από ε, όσο έχω καταλάβει, Γιώργο ε, είναι ένας γλωσσολογικός όρο και αν το μπει και μέσα στο συνδυασμό του χάρτη, το αναφέρει το ίδιο σαν ρηματικό επίθετο. Ουσιαστικά το φετέ που είδαμε εδώ ναι. είναι κάτι ανάμεσα σε ρήμα και επίθετο. Φαίνεται σαν επίθετο γιατί παίρνει τη θέση του φετέρου μέσα στη σύνταξη. Ωστόσο, έχει και χαρακτηριστικά ρήματος, γιατί έχει στοιχεία, δηλαδή, ένιοι, ε, ε、ξέρω εγώ, έχουν α πούμε, δηλαδή, έχει στοιχεία που τον συνοδεύουν, που έχει και στοιχεία και στοιχεία του περτέα Στη Στις ίσως τα ξυρίσαν επίθετον, ενώ πραγματικά... Οχ... Κνώση, εγώ στην παιδιά, <bike> Μας Κόπηκε Μα, ναι. κόπη λίγο ή δεν σε, σε χάσαμε για λίγο στο τέλος. Ναι, ε, είναι, είναι κάτι σαν διάμεσο γι' αυτό. και στοιχεία επιθέτου και στοιχεία ρήματο. Έχουμε ναι, ε, ε, ναι. Έχουμε φύγει αυτό να το λέμε με το χειμώνα. Είναι όμω το κεφάλι του κάτω σου. Ναι. Καταρχήν να βρει στο μυαλό σου, αλλά για γλωσσολογικού λόγου και για έτσι να. Όχι, έχουν κάνει γαλλικά, τον έννοι Είναι Παξίδα που είναι αυτό. Yeah. Δηλαδή Λει, λειτουργεί με τα δύο σύγχυα αυτά τα δύο στοιχεία που λε. Mm -hmm. Φερντέ θα πει ουραματικά φερμένο. Ορατέ, ειδωμένο. Παρακαλώ. Σα δίνω συνήθω του τρει τύπου εναιστώτα. Αόριστο και το ρηματικό επίθετο. Ε, ε, ζου ράου, Τέλο ο ρου, πάντων εγώ βλέπω, οράκα και ορατέ. Γιατί όταν θα πούμε εζου ένι ορατέ σημαίνει εγώ έχω δει. Εζου έμα έχα ορατέ, εγώ είχα δει. Αλλά τότε ορατέ μόνος, μόνο του σημαίνει ηδωμένος. Φερτέ φερμένος, παρτέ παρμένος, ε, πό πόσα ρήματα μπορεί να πεις. Ζατέ θα πει είναι από το έγκου άμα καθίσουμε τώρα και πορίματα στη σειρά τέλο πάντων ε, το νιούν εδώ που λέει δεν ακούτε νιατέ, νιατέ είναι ακουσμένος ε, ζου ένι έχα νιατέ ή ε, ζου όνι έχα νιατέ εστάκιου πράμα εγώ δεν έχω ακουμένο, δεν έχω ακούσει έτσι το νιατέ είναι το ρηματικό επίθετο του α, του α, ακούω άλλο <συμπ> νιούν ξέρω εγώ. Mm. Συμμαντίζονται και όλα με το τάβι, δηλαδή ε, μπαίνει ένα τάξι να είχε αφερθένει με Ζατέ, κατσατέ είναι ο αυτός που έχει καθίσει τέλος πάντων. Σωριστέ. Ναι, σωστέ, ζεσταμένος βέβαια. Πετέ, υπομένος. Πάρα, πάρα, πάρα πολλά. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν... Τι να πω, να πω καλή συνέχεια, να πω την Πέμπτη να μην φάτε πολύ. <laughs> Είναι ναι Έχει ανοίξει και μπαίνουμε. Πάμε στο τέλος. Ε, Τσικνού Πέμπτη, έτσι. Ωραία. Και η πρώτη, η πρώτη αποκριά για mm. Και έχουμε το πρώτο ψυχοσάββατο. Έτσι, mm. δίνουμε για τις... Και τρώμε πολύ κρέα, γι' αυτό λέγεται και κρεατίνι. Νομίζω <συλίως> Καλά, <συλίως> να περάσετε. Πε για δεν έχει να πει κάτι. Ε, ε, Α πούμε. Ε? Καλό αποείγμα. <συλίως> ε, τώρα θα πούμε. <συλίως> <συλίως> να <είστε> καλά, <συλίως> καλά, <συλίως> ναι, να περάτε κάτσε. Θα σταλεί ο μετανάβα. Δημο. Ευχαριστώ. Έτσι ήταν, έτσι ήταν. Γεια σα.